Στοίχη 51 ως 59. Ήψηστε περί αυτού μαρτυρίε του Ἴσου Απόπειρα λιθοβολισμού. 51. Κατηγορηματικό σας βεβαιώ, ότι αν κανείς φυλάξει και εφαρμόσει στη ζωή του των λόγων μου, δεν θα είδει ποτέ με τα μάτια του των πνευματικών και αιώνιων θάνατων, που χωρίζει διαπαντός των άνθρωπο από τον Θεόν και τον καταδικάζει στην αιωνίαν κόλαση. 52. Κατόπιν λοιπόν της νέας ταύτης διακηρύξεως του Ισού. Του είπαν οι Ιουδαίοι, τώρα, επίστημε τελείω ότι έχεις δαιμόνιον. Ο Αβραάμ καθώς και οι προφήτες, ότι ετήρησαν τον λόγων του Θεού, απέθανον. Και εσύ εάν e κανείς τηρήσει τον λόγων μου, δεν θα αποθάνει ποτέ. 53. Μήπως είσαι εσύ ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ, ο οποίος μόλα τα αυτά πέθανε. Και οι προφήτες απέθαναν. Ποιος φαντάζεις ότι είσαι και πόσο μεγάλον κάνεις εσύ τον εαυτό σου 54. Απεκρίθη ο Ιησούς Εάν εγώ τιμώ και δοξάζω τον εαυτό μου η δόξα μου δεν είναι τίποτε διότι εκείνοι που καυχόνται και πενούν μόνοι των τους εαυτούς τον γίνονται καταγέλαστοι Δια όμως υπάρχει ο πατήρ μου ο οποίος με δοξάζει δια των θαυμάτων που διατιστηνά με όσο ενεργό και ο πατήρ μου είναι εκείνο ακριβώς για τον οποίον λέγετε εσείς ότι είναι Θεός αποκλειστικό και μόνον ειδικός σα. 55. Και όμως δεν τον εγνωρίσατε, διότι αγνοείτε και την φύση του και την αγάπη του και το θέλημά του. Εγώ όμως τον γνωρίζω καλά. Και αν είπω ότι δεν τον γνωρίζω θα είμαι όμοιος σας ψεύστης. Αλλά τον γνωρίζω καλός, ακριβώς δε δι' αυτό και φυλάτο των λόγων του. 56. Ο Αβραάμ που καυχάστηκε ότι τον έχετε πατέρα, γεμάτος ελπίδα που του επροκάλλει μεγάλη χαρά, επεθύμησε να είδε τα σημαίρα τη ανανθρωπή μου και τα είδε τώρα από τον τόπο τη μακαριότητος όπου ζει και χάρη. 5. Του είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι Δεν είσαι ούτε πεντήκοντα ετών ακόμη και έχεις ήδη τον Αβραάμ που έζησε προ δύο χιλιάδων περίπου ετών. 58. Είπε τότε εις αυτού ο Ιησούς «Εν πάση αληθεία σας λέγω, προτού να γίνει και γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω αιδίος και πρώτον αιώνων». 59. Κατόπιν λοιπόν της διαβεβαιώσεως αυτή που έκαμε δια των εαυτών το Ιησούς, επήραν από το έδαφος πέτρας για να τα στρίψουν κατά αυτού. Ο Ιησούς όμως, διαθαυμαστής επεμβάσεως της Θείας Προνίας, εχάθη από τα μάτια τους και βγήκε από το γερόν, αφού επέρασε ένα διαμέσου αυτών, Και βάδιζεν έτσι, χωρίς να φαίνεται εις αυτούς.